νομοταγής πολίτης σε μια χώρα υποπλήρη κατοχή. Όμως αποφάσισα ότι και αυτή τη χρονιά δεν θα είμαι το δικό του καλό παιδί διότι δύο αξίες είναι αδιαπραγμάτευτες, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια. Στον τοίχο με τον Γιάννη Λαζάρο. So good. So good. Oh! Κυρίε μου και κύριοι, καλή σα ημέρα! Καλώ ήρθατε στον τοίχο! Εδώ now. είμαστε και σήμερα. 11, πέμπτου του Σωτηρίου 215, Γιάννης Λαζάρου 26814060 Να μα κάνετε τις ε, ωραίες παρατηρήσεις σας Εδώ είμαστε Πολλές καλημέρε τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι εδώ γύρω από αέρος Αλλά και στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου that Το οποίο you know. πήρε φωτιά αυτές τις μέρες Τη φωτιά δηλαδή κανονικά έβγαζε καπνούς Καλήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο Σουφλί Στην uh, Τολεμαΐδα, στη Βέρια, στην Κοζάνη Στου Γκίζη, στην Άνω κιψέλη, Στο Ηράκλειο, you. στη Μητυλίνη Σε όλους τους φίλους okay. που μας κάνουν την τιμή no. Και αν έχονται αυτά που λέμε καμιά ωρίτσα mm -hmm. Κυρίες μου και κύριοι όπως θα διαπιστώσατε την, Ειδικά το Σαββατοκύριακο Έγιναν εκδηλώσεις Με κορύφωμα αυτές που γίνανε Στην στη Ρωσία για την νίκη των, α, κατά του, του ναζισμού ήταν η μέρα νίκης κατά του ναζισμού των συμμαχικών δυνάμεων βέβαια επ, ε, οι περισσότεροι ηγέτες οι υπόδουλοι δηλαδή στη Μέρκελ στη ναζίστρια Μέρκελ και στην, στο συνάφη τη που κυβερνάει την Ευρώπη δεν πήγαν ε, για να τιμήσουν τα εκατομμύρια νεκρούς αλλά και την νίκη αυτή απέναντι στο τέρας Λοιπόν του ναζισμού Δεν πήγαν κανάνε όμως γιορτούλες Εκεί στο, στο φτωχικό τους Ο ταλέπορος αυτή η καρικατούρα Ο Land κατέθεσε κάτι Μπλε γαρύφαλα Και αλλού δηλαδή παντού κάνανε Στο μοναδικό μέρος που δεν έγινε τίποτε Ούτε αναφορά δηλαδή μιλάμε Είναι η Ελλάδα Σιγά μωρε τώρα μην ασχοληθούμε Να πούμε με την νίκη κατά του ναζισμού Λοιπόν, Αλλά όμω στην Ελλάδα, κυρία μου και κυρία μου, την ημέρα τη νίκη κατά του ναζισμού, όπου έπρεπε τέλο πάντων να γίνει μια αναφορά, να και τα μάτια του κόσμου να κατατεθεί ένα στεφάνι, <Και> την καθιερώσαν ω ημέρα τη φούντας <Και> Ναι, φύσα ρούφα τραβατώνι, να τα δούμε όλα ροζ. Καταπληκτικό το άρθρο τη Κατερίνα τη Γκαράνη. Μπορείτε να μπείτε στον τοίχο να το διαβάσετε. Φύσα ρούφα τραβατώνι, να τα δούμε όλα ροζ. Καθόλου τυχαία δεν ήταν η η ημερομηνία την οποία επέλεξαν οι μαστούριδες ε, για να κάνουν αυτή την ιστορία διότι καταλαβαίνεις ε, ή μαστουρώνουμε όπου μαστουρώνουμε με ό,τι συμβαίνει γύρω μας χρειαζόμαστε και το χόρτο για να... Έτσι λοιπόν καθιέρωσαν αυτή την ημέρα στην Ελλάδα, μαζόχτηκαν στο Σύνταγμα και είχαν μέχρι και στο ποδάρι το τρίφυλλο και τράβαγαν εκεί να πούμε ντουμάνι έγινε στο, στο Σύνταγμα, μιλάμε για ντουμάνι Βέβαια θα μου πεις, ε, ρε μάγκα εσένα τι σε κόφτει, με κόφτει και με νοιάζει μεγάλε, διότι φτάσαμε σε ένα σημείο, πια, που οι μειοψηφίε, το τονίζω, οι μειοψηφίε των ανθρώπων που αποκτάνε ένα, ε, ε, ξέρω εγώ δεν θα το έλεγα βίτσιο ρε παιδί μου, θα το έλεγα, που αποκτάνε μια συνήθεια. Οι μειοψηφίες αυτών λοιπόν να θέλουν να επιβληθούν στην υπόλοιπη κοινωνία με το έτσι θέλω. Τι θέλουν να πω με αυτό Παράδειγμα Έχουμε ας πούμε τους γκέοι Φαντάζομαι ότι και σε στάχετε ένα φίλο γκέοι Όπως έχω κι εγώ Ο οποίος δεν είναι ο άνθρωπος ξεφτύλας και καρικατούρα. Λοιπόν Η μειοψηφία των γκέοι λοιπόν θέλουν Να μετατρέψουν την κοινωνία και να ζουν Όπως ζουν αυτοί Η μειοψηφία των μαστούριδων θέλουν να κάνουν ημέρες ε, ε, Προσέξτε Το τονίζω είναι η μειοψηφία Βέβαια χρησιμοποιήσανε ε, για να κάνουν όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν της ε, ναρκομαστούρας εκεί πέρα της ναρκογιουρτής ε, και ότι η κάναβη ε, ξέρω εγώ είναι για διατρικούς λόγους φυσικά είναι και για διατρικούς λόγους αλλά εσείς δεν το κάνατε αυτό αν ενδιαφερόσασταν για τους πάσχοντες καρκινοπαθείς Αυτού που έχουν σκλήνηση κατά πλάκα, λοιπόν και τα λοιπά, θα πηγαίνατε πρώτον εκεί που στενάζουν, που πονάνε οι άνθρωποι, oh, να κάνετε διαμαρτυρία και δεύτερον you know. λοιπόν, θα πλακώνατε στι σφαλιάρε όλο αυτό το σύστημα τη ε, γραφειοκρατίας, που στενάζει ο Κοσμάκης σε νοσοκομεία και γραφεία προκειμένου να πάρει τα φαρμακά του. Oh, Δεν σα ενδιέφερε λοιπόν τίποτε από όλα αυτά, το μόνο που σα ενδιέφερε ήταν ο μπάφο do... να γίνει νόμιμο, διότι είστε, πώστε, μαστούρα. Λοιπόν, μαστούρα κανονική να, να φύγει ρούχα τραβατώνε Λοιπόν, αυτό, είναι το, αυτό, αυτό σας ενδιέφερε και φάνηκε και από εκδηλώσει εκδηλώσεις σας λοιπόν, και όλο αυτό το οποίο έγινε αλλά και την προβολή των που σας έκαναν τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης Λοιπόν, διότι ούτε ένα δεν αναφέρθηκε σε αυτή τη μέρα που τέλος πάντων νικήθηκε ο ναζισμός ε, στην Ευρώπη νικήθηκε ε, με τα όπλα. Δηλαδή καταλαβαίνεις, δεν μπορείς, με τη φόρα που είχε. Κατά και βασιλεύει. Το βλέπουμε και στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό σας ενδιαφέρει λοιπόν. Το φίσα ρούφα τραβαντόνε. Πάτα τόνε και Αναυτόνε Φίλα Τσίλες για τα λάνι. Και έρχονται οι δύο μουλί Πολύ καλά λοιπόν. Ορίστε με Δάλε. Wow. Yeah. Yeah. Ευχαριστώ The πολύ. Φίλο τηλεεργασία, σημειώ, μου σημειώνει ότι η, η, η προπροηγούμενη γενιά, ξέρω εγώ, ποια ήταν αυτή, τον νίκησε το φασισμό. Αν οι επόμενε επέτρεψαν να εκολαφθεί ξανά το αυγό του φιδιού, τι να κάνουμε τώρα. Αυγό του φιδιού είναι αυτό. Ξέρω εγώ, άμα τραβά κανένα τρίφυλλο τέσσερα μέτρα, μπορεί να το δει ε, και ο μελέτατα το αυγό. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Αυτά τα γελία πράγματα συμβαίνουν και τώρα θα σε ρωτήσω εγώ, εσένα τη λέει Ακροατή, μου αυτό το πρόβλημα έχει η Ελλάδα σήμερα την ημέρα γιορτής την πρώτη γιορτή του μπάφου στην Ελλάδα, αυτό, το, αυτό είναι το πρόβλημα των Ελλήνων σήμερα τη Ελλάδα να καθιερώσει γιορτές μπάφου με τις γελιότητε ότι μπορεί να έχουν ε, τρία δι λέει. Ε, και κέρδη ξέρω εγώ η Ελλάδα και να έχει και 40.000 θέσεις εργασίας ρε μας δουλεύετε κανονικά φυσικά μας δουλεύετε. είπαμε ακόμα και η, η μειοψηφία της πολιτικής επέβαλε γιατί οι, αυτοί που επιβλήθηκαν τελικά και στην πολιτική είναι οι βλάκες η μειοψηφία των βλακών λοιπόν, οι μειοψηφίε σε κάθε χώρο λοιπόν επέβαλαν την βλακεία τους και λένε διάφορα Υποχρεώνοντα μας κυρία μου και κύριέ μου να τα ακούμε Αλλά α, Τουλάχιστον εμείς έχουμε αυτό το μικρόφωνο Και τσαμπουνάμε Φαντάζομαι ότι εσείς που δεν έχετε το μικρόφωνο Ή δεν έχετε ένα χαρτί εκεί να τα γράφετε <γκυκλήστες> Λοιπόν για να ξεδίνετε Θα έχετε σκάσει Αλλά τι να κάνουμε Δε, δεν, δεν υπάρχει γλιτωμός Δεν υπάρχει γλιτωμός Αυτά και άλλα ωραία Λοιπόν μας είπανε να πούμε Τα μαστούρια Ραγαλώ Καλώς ήταν Ναι ναι ναι ναι σωστά Σωστά Ναι ναι ναι ναι Somebody... Να είσαι καλά Να είσαι καλά ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το έγραψε εκεί η Κατερίνα Γκαλά Είναι στο άρθρο Γιατί να μην κάνουμε και την παπαρούνα νόμιμη Λοιπόν φυτό Γιατί έγραφαν η φύση δεν είναι παράνομη Κάτι τέτοιο να κάνουμε και την παπαρούνα νόμιμη Να κάνουμε και την κόκα νόμιμη Και να έχουμε δουλειές, δηλαδή κάργα, Παρακαλώ <Sups> Έλα <Sups> Τελειώσαμε <Sups> Και μείναμεν μονάχοι γεια, γεια, γεια Νικόλα μου δεν λέω τελειώσαμε Λέω τετέλεστε <Sups> Τετέλεστε διότι ε, Μία κοινωνία Μία κοινωνία Παρακαλώ ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά Πραγματικά, σωστά λέει ο εδώ Θα έχουμε δουλειέ με φούντες Αυτή είναι η οικονομία Μέγα λέει ο Βλάκας Όπω καταλαβαίνει, ο Βλάκας ε, Ο Βλάκας, μιλάμε για το Βλάκα Πώς αλλιώς θα το εξηγήσω Επειδή στην ελληνική καταλαβαίνει τι σημαίνει Βλάκας, έτσι Ο Βλάκας λοιπόν έχει δημόσιο λόγο Και σου μιλάει για έσοδα από, το, από την Μαύρη Από το Χόρτο, από το Χασίσ, δείς και 40.000 θέσεις εργασίας ο Βλάξ, ο Πανηλήθιος να στο πω ελληνικότερα, ο Μαλάκας διότι μόνο ο Μαλάκας μπορεί να σκεφτεί αυτό το πράγμα αφήνουμε τη χρήση τώρα για να καλλιεργηθούν χιλιάδες στρέμματα ε, ε, χα, χασής λοιπόν χρειάζονται νε, νε, όχι μιλάμε για νερό έτσι μήπως ε, πολύ σωστά σημειώνει η Κατερίνα Γκαράνη ε, ξέρουν αυτά τα, τα μαστούρια αυτοί οι λήθιοι. Ξέρουν τι συνέβη στον κάμπο της Θεσσαλία με την καλλιέργεια Βαμβακιού Το γνωρίζουν οι πανίβλακες Όμως είπαμε κυρία μου για κυρία μου Ο χορτασμένος ο άνθρωπος ο, ο, ο, Λοιπόν ο χορτασμένος ηλίθιος άνθρωπος Λοιπόν δεν έχει άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή από να κάνει γιορτές μπάφου Να κάνει γιορτέ ε, μαστούρας Να κάνει διάφορες γιορτέ, Μόνο για να γλεντάει σε αυτή την κατηγορία λοιπόν εμπίπτουν και αυτοί, οι οποίοι ε, διοργανώνουν τέτοια πράγματα, συμμετέχουν σε τέτοια πράγματα, και, και όπως και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν βλέπει άλλο πρόβλημα γύρω-γύρω. Δε, προσέξτε, προσέξτε, δεν βλέπει τον καρκινοπαθή τι τραβάει αυτή τη στιγμή στα υπουργεία τους. Αυτοί τα διοικούν τα υπουργεία, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι τραβάει από τον ξεφτύλα δημόσιο υπάλληλο για να γράψει τα φάρμακά του Ο καρκινοπαθής μιλάμε <Τι> Δεν μιλάμε για έναν ο οποίος έβγαλε ένα σπυράκι στον κόλο Μιλάμε για τον καρκινοπαθή Τι γολγοθά τραβάει λοιπόν με τους ξεφτύλες δημόσιου υπάλληλου, Οι οποίοι βασανίζουν Βασανίζουν κυριολεκτικά Τον άνθρωπο ο οποίος ίσως είναι στα τελευταία του Παρακαλώ <Τι> Stop, my... Αυτά τα καπνίσουν όλα Ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν Αυτοί τα διεκούν τα υπουργεία Και το ερώτημα που βάζω τη Τηλεακροατής είναι καταπληκτικό Άντε να κάνουμε τα χιλιάδες στρέμματα Με μαύρη να τα σπήρουμε αυτοί που ήταν απλωμένοι στην πλατεία συντάγματο θα πάνε να τα καλλιεργήσουν. Έχει σποτίσει ποτέ πατάταρε μαστούρι. Έχει σποτίσει. Εσύ, εσύ δηλαδή καταλαβαίνει λοιπόν ποια είναι η νοοτροπία του ηλίθιου. Η νοοτροπία του ηλίθιου ότι εγώ κάνω μια επανάσταση. Μια επανάσταση γενικώ ρε παιδί μου, διότι είμαι και εξουσία τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω, συνεχίζω, κάνω μια επανάσταση. Νομιμοποίηση του μπάφου, καλλιέργεια του μπάφου, αλλά θα πάει ο άλλο ο μαλάκα να το καλλιεργήσει. Εγώ θα είμαι να πούμε με τον ένα πόδι πάνω στο άλλο και θα ρίχνω τις μαστούρες μου. <Ρι> Πολύ σωστά λοιπόν έγραψε εκεί και η Κατερίνα, το απλανές βλέμμα του Πρωθυπουργού. <Ρι> λοιπόν την είδαν εκεί με τον Ιπποκράτη, τώρα έκαναν και τον Ιπποκράτη με τα μαλλιά ράστα. <Ρι> ναι, που λες μεγάλε. Αυτά συμβαίνουνε, επαναλαμβάνουμε, σε κοινωνίες χορτασμένων, σε κοινωνίες ηλίθιων, σε κοινωνίες οι οποίες δεν βλέπουν δίπλα τους το πραγματικό πρόβλημα Το οποίο αντίθετα το εκμεταλλεύονται για να περάσουν τις δικές τους χαρές και χαρούλες mm. Δηλαδή το πρόβλημα του άρρωστου αυτή τη στιγμή του καρκινοπαθή του έχοντας σκλήριση κατά πλάκα, mm. Το εκμεταλλεύεται ο μαστούρης mm. για να κάνει δέηση να πούμε στον αλάχ εκεί Να πούμε με τη μαστούρα καταλάβες yeah. αυτό δεν σου είπε κανένας μεγάλε να μην είσαι γκέι, να μην μαστουρώνεις, να μην κάνεις Το θέμα είναι το εξής Ρώτα και το διπλανό σου Μη θε να το επιβάλλεις στην άποψή σου Και βέβαια όλοι αυτοί λοιπόν όπως έχουμε ματαξανα πει σόλους όλου τους χώρους Αυτοί λοιπόν είναι σόλους όλου τους χώρους έτσι Απέκτησαν φωνή Και αυτοί, αυτές οι μειοψηφίε εδώ και χρόνια κυβερνάνε Αυτοί κυβερνάνε λοιπόν Χορτασμένες άντερα. Χορτασμένε κοινωνίε οι οποίε δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω του. Διότι κυρία μου και κυρία μου, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίο στην ώρα του Πρωθυπουργού, λοιπόν, τον Πρωθυπουργό στην ώρα του Πρωθυπουργού, πραγματικά, ε, μόνο μαστρωμένο μπορεί να, να λέει τέτοιε κουβέντε, ο οποίος είπε, λέει, δεν κάνουμε το 70% τη δουλειά μα γιατί ασχολούμαστε, λέει μόνο με τι διαπραγματεύσει. Και το ερώτημα είναι το εξή τώρα. Όταν πήγαινε σχολιό, λέμε ρε παιδί μου τώρα, και είχε διάφορα μαθήματα. Φυσική, ιστορία, μαθηματικά, άλγευρα, ανθρωπογενεία, ξέρω ότι τι σκατά είχε. Πα, τα τα παράταγε όλα λοιπόν και διάβαζε μόνο ιστορία. Στο σχολείο δεν σου μάθανε και να πούμε πέντε πράγματα εκεί πώ θα κατανέμει. Όχι, να σου μάθουν πώ θα κατανέμει το χρόνο σου, όχι. Δεν θα σου μάθει και τέτοια σοβαρά πράγματα το ελληνικό σκολλιό. Αλλά λέμε τώρα, δεν μπορούμε λέει δεν κάναμε το 70% τη δουλειά μα, γιατί λέει ασχολούμαστε με τη διαπραγμάτευση. Άι και καλά, εσύ ο εγκέφαλο, ο βαρουφάκη, ο τέσσερι φορέ εγκέφαλο και το τσακαλώτο, μιλάμε για ηλεκτρονικό εγκέφαλο, ασχολούνται με τη διαπραγμάτευση. Θέλεις και άλλη 10 Θέλεις και άλλη 15 από, από τα επιτελεία των παρατρεχάμενων σας Και ε, που του πληρώνει η πατρίδα Η άλλη! Η κυρία να πούμε Πώς τι λένε να πούμε Η κερατασία Και αυτή ασχολείται με, τους, με τις διαπραγματεύσεις Ο Βούτσης και αυτός ασχολείται με τις διαπραγματεύσεις Ο Κουρουμπλέας Και αυτός ασχολείται με τις διαπραγματεύσεις Αλλά, Αφήνουμε το Σταρ Έχουμε τον καινούργιο Σταρ τώρα μιλάμε για Σταρ, Κριθάρ Εντελώς όπου τον χάνεις Πού τον βρίσκεις Στις τηλεοράσεις Τον κύριο Μέντορα από τον λένε Αυτόν το Τον γέροντα το Του Αλέξη το ξυχνάω Τον, ξυχνά, τον ομάδα Ο οποίος Δεν έχει αυτός Με το που τον ξυπνάνε Το πρωί Γιατί είναι και δύσκολο Να ξυπνήσει στα κανάλι παρακαλώ. Ο κύριος Λαμποράρε Μπράβο Ναι Ναι Ναι, ναι, ναι. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο, ο, ο Φλαμπουράρης μπράβο λοιπόν ο οποίος παρουσιάστηκε να πούμε με το φρεντοτσίνο χτες είχε μάθει στο χωριό του που κόβανε όπως είπαμε τον Μπατσά με το Πρατοψάλιδο. Λοιπόν έπνι φρεντοτσίνο ο Φλαμποράρης. τώρα, καταλαβαίνεις μεγάλε λοιπόν, Και βγήκε λοιπόν στον ελληνικό λαό το φρεντοτσίνο του και άρχισε να ρίχνει τα δικά του τα ωραία. Αυτά που τον βάζουν τα αφεντικά του να λέει. Λοιπόν ότι δημοψηφίσματα, εκλογές και άλλες τέτοιες αρλούμπες. Και σε ματαξαναρωτάω τώρα ρε μεγάλε Έλληνα Ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ Αυτή θεωρείς Ελλάδα Ρωτάω έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή Αυτό θεωρείς Ελλάδα Το φλαμπουράρι με τη φραπεδιά του Στο κάθε ανίδεο τέρας της, τηλε... της τηλεόρασης Τους μαστούριδε οι οποίοι να σου λένε να κάνουμε Χιλιάδες στρέμματα ε, Καλλιέργεια Αυτούς τον, τον πρωθυπουργό να σου λέει Ότι δεν ασχολούμαστε με το 70% τη δουλειά μας Γιατί λέει ασχολούμαστε με τις ε, διαπραγματεύσεις Αυτούς λοιπόν θεωρεί Ελλάδα ένα ε, του τους χαίρεσε. Η Ελλάδα αυτή θα έχει στο τέλος Όχι αυτή θα έχει στο τέλος Αυτή έχει σήμερα Διότι το τέλος έχει επέλθει Και ο Νίκος ο φίλος μου τον Τζάντε θέλει να του πω για άλλη μια φορά Ε το λοιπόν φίλε Νίκο Τετέλεστε Δεν υπάρχει κοινή λογική πουθενά μεγάλη Σε κανένα επίπεδο και σε κανέναν τομέα Δεν υπάρχει κοινή λογική Διότι βλέπεις τώρα Καθημερινά Eurogroupια Χτες το Eurogroupi, σήμερα το Euroworking Groupi Σήμερα ο Σόιμπλε μα πτωχεύει Αύριο μας χαϊδεύει Σήμερα η Λαγκάρτ μας πιάνει το Γκόλο Αύριο μας πιάνει το Παλαμάρι Λοιπόν Και η ζωή Ο άνεργος Ο άρρωστο, Το παιδί σου αυτοί όλοι οι μεγάλε οι οποίες τους οποίους συνεχίζουν ε, συνεχίζουν να διορίζουν συγγενείς, φίλους, γνωστούς όλα τα σόγια τους δεν έχουν πρόβλημα το κόψιμο είναι να πάρουν τα δανικά να πληρώσουν τα σόγια και τους συγγενείς τους και το στρατό τους να πληρωθούν και τα δανικά και εσύ να πας να καταλαβαίνεις να κάμνεις ε, σπα με χασισέλαιο. κατάλαβες μεγάλε αυτό λοιπόν είναι το πράγμα το θεωρείς Ελλάδα Εφάτο λοιπόν Σήμερα λοιπόν θα αποφασίσει το Eurogroup Άμα, άμα πρόσεξε Αν έκανε πρόοδο η Ελλάδα Ρε του Eurogroup Γαμώ την Ευρώπη σας γαμώ Το λέω κυριολεκτικά Λοιπόν Τι σκάτα πρόοδο να κάνει ένας λαός Ο οποίος δεν σπέρνει ούτε, ούτε το αγγούρι του Το καλυβιώτικο Να το πουλήσει Τι πρόοδο να κάνει ρε τύποι Η οποία έχετε αράξει ως κατακτητές στην Ελλάδα με εκατομμύρια ευρώδους και γερμανόδουλους να σας προσκυνάνε για ένα μισθό και μια σύνταξη ξεφτύλες κι εσείς, ξεφτύλες κι αυτοί τι πρόοδο θα αποφασίσετε σήμερα αν έκανε η Ελλάδα και απαιτούν 5 δις μέτρα για το δεύτερο εξάμεινο του 2015 τι, ενώ η αριστεροπατριωτική κυβέρνηση έχει έτοιμα μέτρα μόνο 3 δις. από πούρε ρε ξεφτύλες και. Εξωτόποιοι θα τα πάρετε αυτά τα δεις. Δείξε μα! Από πού? Δείξε μα! Καθημερινά μα λες Έπιασε έναν αγρότη με 10 εκατομμύρια. Έπιασε έναν κουρέα με 5 εκατομμύρια. Ωραία, τον τρώμε, τρώμε, το τρώμε αυτό το ταράμα. Από εκεί και πέρα τι κάνει. Του πήρες καμιά, του καμιά περιουσία, τον έστειλε σε καμιά φυλακή. Τι γίνεται, γιατί μα δουλεύετε, γιατί συνεχίζετε να μα δουλεύετε. Υποτίθεται ότι δεν είστε ίδιοι με το παρακράτο. Λέμε, ρε παιδί μου, δεν ήσασταν ίδιοι με το παρακράτο. ήσασταν αριστεροί. Αλλά είστε χειρότερο παρακράτο. Διότι δεν θα επέτρεπε. Το παρακράτο δεν θα επέτρεπε σε καμία αριστερά να επιβιώσει. Θα την είχε πνίξει, θα την είχε σκοτώσει. Εσά σα ονόμασε αριστερά και σα έφερε και στην εξουσία. Τρία <Το> δι λοιπόν μέτρα. Προτείνει η κυβέρνηση, λοιπόν, μα, με μειώσεις συντάξεων, εδώ και από που, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε. Από που, απαντήστε μας ρε ένας από εσά του Σιριζαίος, από εσάς τους ακρευνείς υποστηριχτές αυτής της ηλίθειας κατάστασης στην οποία ζούμε, της προηγούμενης και της Τωρινής. Πήγε με γλυκά, Ευαλαβάνι, κλαίγοντα σήμερα στι καθαρίστριες που επαναπροσλήφθηκαν. Κατάλαβε ποια είναι η Ελλάδα, Μεγάλε. Κατάλαβε τον άλλο τον κόσμο τον απειλεί με κατασχέσει. Στι καθαρίστριε πήγε γλυκά. Εμένα και σένα, Μεγάλε, μα απειλεί ότι θα μα πάρει το σπίτι, άμα δεν πληρώσουμε το χαράτσι που η ίδια δεν θα πλήρωνε, του, μέσω τη ΔΕΗ, τον έμφυα και όλα αυτά. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το ερώτημα είναι το εξή. Λοιπόν. Να μαζευτούν οι οικοδόμοι, να μαζευτούν όλοι οι απολυμένοι, να φορέσουν κι αυτοί από ένα σόβρακο στο κεφάλι όπως φόραγαν τα γάντια οι καθαρίστριες, και επανεκινήσει κάποια δουλειά. Ποια δουλειά να επανεκκινήσει. Τις καθαρίστριες τις παναπροσέλαβε γιατί θα τα πληρώσει από την τσέπη του, θα τα πληρώσει ο φλαμπουράρη από την περιουσία του ή ο τσίπρα από αυτά που ο μπαμπάς. Ορίστε. Αυτή η ιστορία μεγάλη, λέει στη τηλεακροατής, πολύ με προβληματίζει. Αυτές οι καθαρίστριες τόσους μήνες ταξιδεύουν από εδώ, κάνουν από εκεί, με τι ζουν οι απολιμένες Μεγάλε, σου είπα, η κατάσταση είχε φτάσει, στο είπα και προχτέ, δηλαδή, σε, σε εικόνες. Τώρα είναι αυτά. Η Βαλαβάνη λοιπόν, ως Υπουργός και ως Αριστερή, αυτά μπορεί να κάνει. Να πηγαίνει γλυκά στις καθαρίστριες... Κατάλαβες, αλλά θα τι πληρώσει από τη δουλειά την οποία ε, ε, έκανε η Βαλαβάνη και έχει κέρδη από την εταιρεία της. Όχι, από τα δανεικά θα τι πληρώσει. Κατάλαβες μεγάλε. και με απευθεία συνδέσει και με τέτοια, αυτή η, εκεί κατάτησε η ζωή μας. Και εμείς, εμείς θα κροτήσουμε λοιπόν τον πιο ακρεφνή υποστηριχτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την Ελλάδα ονειρεύτηκε σε ρε αριστερέ. Εφάτην στη Μούρη. Νικόλα, άντε να σου το πω άλλη μια φορά. Τετέλε 100.000 limón. Mm -hmm. Para Οι άλλες εκαθαρίστριες που απολύθηκαν ε, μεγάλε του ιδιωτικού τομέα ε, Δεν έχουν ζωή Είπαμε για να έχει ζωή αυτά τα τελευταία χρόνια Και μάλλον τα από εδώ και πέρα χρόνια στην Ελλάδα Πρέπει να είσαι ΔΕΛΤΑ Ήψιλον Με καταλαβαίνεις δημόσιο δηλαδή, δημόσιος υπάλληλος Δεν υπάρχει πουθενά άλλου ζωή μεγάλε και όταν λέμε να έχει ζωή Να παίρνει αυτό το μεροκάμα το που παίρνει. <Κι> Βέβαια δεν κόψαμε ούτε τα ταξίδια Στο ξωτηριοκό Μάλιστα στιάλνουμε και τα παιδιά <Κι> Άμα δεν πάνε το παιδί Δεν δυγέν, γίνεται <Κι> Περιμέντε Περιμέντε σας λέω έρχεται Έρχεται έρχεται <Κι> 100.000 λοιπόν ασφαλισμένοι Που έχουν καλύψει τα χρόνια Προσέξτε εργασία Και έχουν πληρώσει όλα τα ένσημα Αν δεν πληρούν τα χρόνια συντάξεως θα περιμένουν τουλάχιστον 4 χρόνια να πάρουν σύνταξη οι... Τα αφεντικά, οι κατακτητές Τους λένε και δανειστές Απαιτούν ολόκληρη σύνταξη στα 67 Και μειωμένη στα 62 Ακόμα πρόσεξε Κι αν δούλεψες 45 χρόνια <Ρι> Αυτά λοιπόν είναι τα εργασιακά δικαιώματα Τα οποία εν μια νυχτή Οι προηγούμενοι ε, Κατήργησαν Από Γιουργάκη Παπανδρέου Σαμαροβενιζελοκουρέλδες κλπ και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση της αριστεράς να βάλει το καρφί στο φέρετρο των εργασιακών δικαιωμάτων. Βέβαια, όσο υπάρχουν κανάλια, όσο υπάρχουν λαγί, τύπου Καντυλανάφτη Ρωμανιά, τύπου Φλαμπουράρι, τύπου τέτοιων ας πούμε, όπου αυτή είναι μεγαλύτερη μαστούρα από το κανονικό μπάφο, μην ανησυχείς μεγάλε, μην ανησυχεί καθόλου μεγάλε, μαστούρα, μαστούρα, μαστούρα. Λε, λέμε, λέμε, λέμε, προσέξτε τώρα, είναι 100.000 ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν καλύψει και τα χρόνια εργασίας και έχουν πληρώσει ντάγκα και τα ένσημά τους, αλλά σύνταξη τίποτα, γιατί έτσι γουστάρει ο εντόπιο γερμανόδουλος, ευρώδουλος εθνοπροδότης και ο φίλος το σύμμαχος του ο Σόιμπλε. Τα Μεγάλε! Άγιτε, λοιπόν. Οπότε, λοιπόν, εχθροί πατρίδας είμαστε εμείς, οι οποίοι δεν συμφωνούμε με την αριστεροπατριωτική κυβέρνηση, ενώ εσύ, αυτός που τα υπογράφει ο Σόιμπλε, είσαστε πατριώτες και... εσείς είσαστε. Διότι, στο Ιππολαφαζάνης, Μεγάλε, η υποταγή τώρα σημαίνει τα φόπλακα αριστεράς. Κύριε Λαφαζάνη μου, να σ' το πω άλλη μια φορά μπας και το εμπεδώσεις αριστερά, της αριστεράς της επέτρεψε το παρακράτος να λειτουργεί ως παρακράτος αν το καταλαβαίνεις έχει καλός τώρα λοιπόν, ποιες πο, αριστερά θα είναι υποταγή διότι, διότι μόνο ένα παρακράτος τρεις μήνες, τέσσερις τώρα πως ήσασες στην κυβέρνηση, θα έκανε αυτά που έκανε και πάνω απ' όλα θα έλεγε αυτά που έλεγε διότι υπάρχει και η περίπτωση οι κατακτητέ να μην σ' αφήνουν να κάνεις δουλειά, εντάξει, να σου βάζουν εμπόδια, να σε πολεμάνε από μέσα απέξω, Αλλά υπάρχει και η γλώσσα η που, που, που, η που. Λοιπόν, γι' αυτό τονίζω δεν θα έκανε μόνο αυτά που κάνει, αλλά δεν θα έλεγε αυτά που λέει. Είναι λοιπόν πακέτο το παρακράτος Και στα λόγια και στα έργα. Α, μάλιστα Έρχεται λοιπόν, προσέξτε τώρα Προσέξτε λοιπόν, γιατί στο λέω αυτό Αγαπητέ μου κύριε Λαφαζάνη Αρχιγέτης αριστερίς Αριστεράς Λοιπόν ε, ε, Εμπίπτει στο ότι Αν ε, ε, Δεν σ' αφήνουν να κάνεις έργο Με πολέμους και μέσα και έξω Έρχονται οι Forbes λοιπόν Και σου λένε, αν η Ελλάδα δεν χρεοκοπήσει Προσέξτε Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε τους ψηφοφόρους του ψηφοφόρους Ρε Παπάρα, Forbes οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουνε, ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ για τα μιστά του και τι συντάξει του και τα κεκτημένα του. Γιατί νομίζει, ψηφίσανε, είδαν ότι ο Σαμαρά είπε, είπε, είπε, ο Σαμπαροβενιζέλο, αλλά δεν, και με, το, με την ελπίδα στο πίσω μέρο του κεφαλιού ότι θα ξανακλείσουν ε, απλώ στην ψαρού και θα πίνουν σαμπάνια στον άμο, λοιπόν ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ. μα κάνει Πλάκα μα κάνει εσύ. Δηλαδή για να μην προδώσει ο ΣΥΡΙΖΑ του ψηφοφόρου του πρέπει να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Μα η χρεοκοπημένη είναι η Ελλάδα. Reforms. Ξεκίνα. Σιγκέσσα. Ναι. Δεν χρεοκοπώ σημαίνει προδίδω Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν υποσχέθηκε καμιά χρεοκοπία Δεν έβαλα αυτά τα κόκκινα string Τις κόκκινες ζαρτιέρες πέστες πώ πως τις λένε ρε παιδί μου Τις κόκκινες γραμμές Για να δουλέψουν τον κόσμο Με, με 14ο μισθό 13ο μισθό 751 κατώτερο κλπ Λοιπόν Και πίσω από το μυαλό του ο τώρα Σου λέει ότι εντάξει να. Τέλος πάντων Λοιπόν ε, Α Δήλωσε λοιπόν Ο Αντιπρόεδρος Του Κομισιόν Ξέρετε το έχουμε ξαναπεί Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Δεξί χέρι του Γιούγκερ Είναι ο Αριστερός κύριος Παπαδημούλης ο... Είναι Αριστερός X. Και είναι δεξί χέρι του Γιούγκερ Του φασίστα λοιπόν Γιατί τώρα προσέξτε θα... είναι σίγουρη η συμφωνία Διότι το δήλωσε Ο Αντιπρόεδρος του Γιούγκερ Ο Αριστερός Παπαδημούλης X. Και τι μας είπε λοιπόν ο Αριστερό δεν θα χρειαστεί δημοψήφισμα Ενώ εσένα σε σκιάζει Εδώ πέρα με δημοψηφίσματα και εκλογές Ο πως τον λένε ο Φλαμπουράρης Και ο Τσίπρας και όλοι Ο αντιπρόεδρος Των ε, κατακτητών στην Ελλάδα Είναι Έλληνας Και αριστερός πάνω απ' όλα ο Παπαδημούλης Και μας είπε ότι δεν θα χρειαστεί Δημοψήφισμα Διότι ακόμη και μια σχετικά μέτρια Ικανοποιητική συμφωνία προσέξτε Είναι καλύτερη από τη ρήξη και για τους δανειστές και για την Ελλάδα Αυτά μας είπε λοιπόν Ο αριστερός Προσέξτε το τονίζω Ο αριστερός αντιπρόεδρος του Γιούνκερ Παρακαλώ Μπονζού κομμανταλήβου Ναι Ε, ε, δεν φοβούνται τίποτα ε, Μιλάς για τα πρόσωπα αυτά τώρα ε, ε, ε, ε, αυτά Τα πρόσωπα που διοικούν την υποτιθέμενη αριστερά Γι' αυτά μιλάς Ευτολοδόχοι, ε, ε, ντεταλμένοι είναι Πώς δεν έχουν εδώ Πώς δεν έχουν. Θα πάρουν τα παιδιά της νεολαία από το σύνταγμα Άντε και γαρύφαλος τα αυτή Έλα γεια γεια γεια Ρε φίλε Τι να σου πω τώρα Ότι έχεις δίκιο Για τον Λαφαζάνι Και για τον Παπαδημούλη Καταρχάς Λέμε τώρα αριστερός άνθρωπος Όχι απλώς δεν συναγελάζεται Με Γιούνκερ Λοιπόν, και τέτοιε προσωπικότητε, πόσο μάλλον να είναι και αντιπρόεδρος του, εκτελείω δηλαδή αντιπρόεδρο του Γιούγκερ, σημαίνει ότι ασκώ την πολιτική τη Οικονομισιόν, έτσι δεν είναι. Ε, δεν μπορεί να είσαι αντιπρόεδρο μια κυβέρνηση, μια εταιρεία, εάν δεν ασκήσει την πολιτική τη. Οπότε λοιπόν, μεγάλε, αυτή τη στιγμή η έχει αριστερό αντιπρόεδρο. πάπα, το σκύσαμε, το κατορθώσαμε το πράγμα από μέσα. Παρακαλώ. Oh, oh, oh, oh. Ελάπει, καλή σου μέρα, να σε καλά. Έλα Απαπα κουβέντες Έλα γεια-γεια-γεια-γεια Αμάν ότι τα πήρε στην την κράνα Αυτοί λοιπόν ε, όπω το πες μεγάλη Εγώ δεν μπορώ να το πω Αυτό από το, το, εδώ, από το ραδιόφωνο που είπες Λοιπόν μας έχουν πρίξει ε, Τους αδένες ναι, Όπως το πες, λοιπόν Αυτοί είναι αριστεροί λοιπόν αυτοί, με την ταμπέλα του αριστερού αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται μια εξουσία, ένα σύστημα το οποίο δεν είναι καπιταλιστικό είναι ε, ούτε καν απεικιοκρατικό είναι κατοχικό Εντάξει? είναι κατοχικό αυτή με αντιπρόεδρος των κονομισιών το αριστερό, τον Παπαδημούλη με πρωθυπουργό αριστερό με αρχηγό της αριστερή, αριστεράς αριστερό λοιπόν με το, με το φραντοτσίνο Αυτό δεν είναι φλαμπουράρη, είναι φραμποτσινιάρις Φραμπου... Φρα... Φρεντοτζίνο Τσαμπουτσινιάρης Ε, να κατ' τώρα Ε, με συγχωρείς κιόλας, σε είπα και κύριο Να σε τώρα πόσο είναι αυτός, δεν είναι? είναι, 70 χρονών Και να βγαίνεις με το Φρεντοτζίνο τώρα Να προκαλείς να πούμε το αίσθημα Το αίσθημα τότε των ανθρώπων τώρα Ε, λέω κολόγερη Να πούμε, παρακαλώ Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Φίλε μου, αυτοί δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη υπόσταση. αυτή δεν σέβονται τίποτε. Λοιπόν, τώρα είναι 70 τόσο χρονών, να πούμε, με τον απόδειξη. Εντάξει, είναι δεν πεθαίνουν αυτοί, είναι αθάνατοι. Εξουσία, να πούμε, και βγήκε με το φροντίο. Ποιο είσαι, ρε καλά, Δες σου, τι σεβασμό να, να αποδώσει ένας άνθρωπος Τ' άσπρα σου μαλλιά Και στην ηλικία σου Όταν σφάζεις παρέα με τους σαμαροβενιζολοκουρέλιδες Και άλλους υποτακτικούς Μερίδα Ελλήνων Τι σφάζεις κανονικά κάθε μέρα Και βγαίνεις και κάνεις τα καραγιοζηλίκια σου Στις πληρωμένες τηλεοράσεις Και στι πληρωμένες εφημερίδε. Έσχος Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι ο φλαμπουράρη με τον απόδειξη του λάκκο. Μην με παρεξηγεί. Είπα ότι είναι η αγαπημένη του ερωτική σεξουαλική στάση με τον απόδειξη λάκο. λάκκο. Δεν ξέρω, με κατάλαβε αυτό, είπα. Ξεφτύλαρε! Ξεφτύλαρε σε όλα τα επίπεδα, ρε. Ε δεν αναρωθείτε προουδενό, ρε. Έχετε εξεφτελήσει κάθε έννοια δίποδου, κάθε έννοια ανθρώπινης υπόστασης Κάθε έννοια ανθρώπινης υπόστασης Να προκαλείς το μυστικό αυτή τη στιγμή και τον άνεργο Και να του λες αυτά που λες Λοιπόν, με το ύφος, με την αλαζονία Με τη βλακιά που σε δέρνει τόσα χρόνια σε ένα ακόμα στασίδι του Πασόκ Λοιπόν, το οποίο ήρθε και το κάνανε εξουσία Γι' αυτό το κάναγαν εκεί στη γωνία ε, Έσχως ρε, έλεος και ντροπή ρε. Είστε τελώς ξεφτύλες Ω, Μα... oh, θέλουν δημοψήφισμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ yeah. Είτε συμφωνήσουν είτε με τους δανειστές ή, Είτε όχι yeah. Τι τους νοιάζει μω ρε, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ yeah. Αυτή είναι διορισμένη τώρα Ξέρεις σου είπα από την εποχή του ανθρώπου με τη φυσαρμόνικα Ξέρεις ποιος ήταν ο άνθρωπος με τη φυσαρμόνικα yeah. Ο μου yeah. Ναι, επανάσταση το Σύνταγμα με τη Φυσαρμόνικα. Την εποχή εκείνη, λοιπόν, α το ξαναπώ: αδε, δεν κουράζω. Ο Αντρέα, το πρώτο που είπε, του πρώτος που διόρισε, δεν ήταν οι βαθιπασόκοι, γιατί ακόμη αυτοί από το χωριό είχαν κατέβει, δεν καταλάβαιναν. Διόρισε το κουκουέ εσωτερικού, έτσι λεγόταν τότε. Εσωτερικό, μετά έγινε. Για να καταλήξει εδώ που κατέληξε. Λοιπόν, οπότε, λοιπόν, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να με θέλουν δημοψήφισμα. Α έρθουν να μα δουλειά κάνουν. Ας έρθουν να μας πούνε ποιον συμφέρει το δημοψήφισμα άλλον από το Juncker, τη Σόιμπλε, τη Μέρκελ και το Σούλτς και, και όλη αυτή την παρέα. Ποιον άλλον; τι ερώτημα θα βάλεις στο λαό για να κάνεις δημοψήφισμα βρε άνοε, που έχεις μια ταμπέλα αριστερού και νομίζεις ότι κάτι έγινες στη ζωή αυτή επειδή, σε, επειδή με την ταμπέλα αυτή σε διόρισαν. Παρακαλώ. Yeah, baby, Πάμε το παρελθόν. Έχουμε καινούργιε στάσεις τώρα. Τα πήραν τα μέτρα. Τα μέτρα μα τα πήραν. Ρε αγόρι μου γλυκό καραμελένιο. Κάτσε θα στα πω τώρα. Ρε αγόρι μου γλυκό καραμελένιο. Να στα πω τα μέτρα. Στα πήρε ο κουρέλο Καλατζαφέρνης Εντάξει Τώρα τούτη εδώ Είναι στη διαπραγμάτευση Αν το καρφί θα είναι 45 Παραμεγαλύτερο ή μικρότερο Για να μας καρφώσουν το φέρετρο yeah. Τι διαπραγμάτευση νομίζεις ότι κάνει Εγώ σου λέω ότι υπήρχε περίπτωση Μία στο τρισεκατομμύριο να κάνουν διαπραγμάτευση Ποιο να την κάνει τη διαπραγμάτευση Δείξε μου έναν Ο Τσίπρας Ο Βαρουφάκης ή το Τσακαλώτο. Καταλαβαίνεις μεγάλε Μία παρέα Τα παιδιά λέγαμε προχθές δεν παίζει Τα παιδιά κοροϊδεύει Λοιπόν είναι Η εύκαιρη Τους οποίους βρίσκει το κάθε καθεστώς Τους διορίζει Παρακαλώ Πάθος μεγάλα, κάνεις πλόθος, δημοκρατικές διαδικασίες λέγονται. Α, είσαι το παρήγα τώρα, γιατί σου είπε πιστεύεις ότι το παρήγα είναι αριστερή. Αμάν μου ρε παιδε, αλλά και εγώ είμαι Έλα, Ωραία, φίλε, να πούμε: Μην ταυτίζουμε τώρα, να σου πω κάτι. Μην ταυτίζουμε πρόσωπα με ιδεολογίε. Θα μου πει ποιε ιδεολογίε, Φύγανε οι ιδεολογίε, μείναν τα πρόσωπα. Γι' αυτό καταντήσαμε εκεί που καταντήσαμε. <laughs> <laughs> Διότι εντάξει, ε, Είναι αριστερό πρόσωπο ο Τσίπρας. Α Λέμε τώρα, δε μου. Οπότε ταυτίζει την αριστερά με το πρόσωπο του Τσίπρα. Αχα. Του Λαφαζάνη, τη Λαφαζάνη. Πώ δεν λένε, τη Βαλαβάνη. Του στρατούλη, πάνω όλα μεγάλε. Το πρόσωπο της Θεριστράς είναι το πρόσωπο του Στρατούλη Μην δαυτίζουμε πρόσωπα με ιδεολογίες Ας αφήσουμε εκεί που τις αφήσαμε τις ιδεολογίες Όπως τα έλεγε και ο Σιδερένιος στο χρονοτούλα από της ιστορίας Παρακαλώ Αχα, αχα Ναι, γι' αυτό σου είπα, εντάξει, έλα Έλα, έλα. Yeah. <laughs> μου λέει φίλος εδώ Εδώ μου λέει την αριστερά την είχα ταυτισμένη Με το πρόσωπο του Μπελογιάννη, του Τσέ και άλλων Δεν γίνεται ένα αριστερό και άσχημος Αν θα σε μαλλώσω Είπε άσχημο το στρατούλι. Αυτό είναι πάει για Μίστερ ε, κόσμος ε. Άστες λοιπόν τι ιδεορρογίες Σου λέω τώρα Άστες. Άστες και άκου λοιπόν Τι σου λέει ο κατακτητής Ο ο Χερσόιμπλε εκεί, ότι είχε συμβουλέψει λέει το Τζέφρι να προβεί σε δημοψήφισμα Α, άμα, πώς αλλιώς καταλαβαίνεις είπαμε Δεν κάνουν, δεν μπορούν να σκεφτούν για να ομιλήσουν Όταν δεν, σκε... όταν δεν διατάσσονται να πουν ορισμένα πράγματα λένε τις βλακίες που λένε από τηλεοράσεων παπαριές, όπως θα κάνει πλουραλισμό στον καπιταλισμό ο Τσακαλώτο και άλλα τέτοια, παρακαλώ Γιατί αμφιβάλλει, Οι κυβερνήσει πέφτουν. Οι κυβερνήσει πέφτουν. Ρε φίλε, ο κατακτητή αλλάζει τι κυβερνήσει. Οι κυβερνήσει δεν πέφτουν. Οι κυβερνήσει αλλάζουν, αλλά ο σόιμπλε μένει. Κατάλαβε. Λοιπόν, πότε εσύ πιστεύει τώρα ότι αν κάνουν δημοψήφισμα ή εκλογέ ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα, δεν θα πάρουν εντολή για να το κάνουν. Θα το κάνουν μοναχοί του. Αχά, ορίστε. Να, να, να, να Να, να Τι να βρουμε μωρά Σε να περνάνε οι μέρες να τελειώνει η κατάσταση μωρά Τι, καλά, τελειώνει Τα μπάνια του λαού Εκμακίνες τις μέρες να μπουν οι υπογραφές <ambiente> την ώρα που θα βάζεις εσύ φωτογραφία στο facebook να πούμε ξυβράκωτο στην παραλία Έλα, γεια, γεια, χαίρετε Μα τυχαία τον βάλανε εκεί να πούμε Πάρε μπάφου από εδώ, πάρε παραλία από εκεί Πάρε διακουπές, στη... πάμε στο Σπιτ Μότσαρτ Εμείς πήγαμε στο Σπιτ Μότσαρτ Είχε 8 δουμάτια το Σπιτ Μότσαρτ Α, και ήταν και μασία μασιάδουκαν και οι τσικουλατάκια yeah. Λοιπόν, έδωμε, δεν... τι ψάχζα αύρις τώρα να τι ψάχνεις να βρεις <φι> Τίποτα δεν βρίσκεται μεγάλη Δυστυχώς Δεν βρίσκεται τίποτα Λοιπόν δυστυχώς Η κατάσταση είναι ε... <φι> Παρακαλώ <φι> Οι 89 σελίδες Ήθελε να σου πω κάτι, ήθελε να μάθει Να σου πω μωρέ μην με μωρέ Ήθελε να μάθει γράμματα ο κόλος της γραμματέα του Σόιμπλε, έλα μωρέ και εσύ τώρα 89 σελίδες έλα Έλα μωρέ παλουκάρε μου τώρα 89 σελίδες ο Βαρουφάκη, Πρόσεξε ε, Δεν τι έκανε 69 Να είναι και ο αριθμός να πούμε ε, Να υπάρχει και μια σημειολογία Ε βγαλή Εντάξει Με συγχωρείς πνίκα δική μας άποψη είναι Εντολευμένη. Διορισμένοι Δεν κάνουν βήμα Χωρίς Εντολή Από τα αφεντικά τους Και δεν τους ενδιαφέρει Αν πεθαίνει ο διπλανός τους Είναι η μοναδική Πραγματικότητα Είναι η μοναδική πραγματικότητα Διότι, διότι Να σου πω Εάν τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα Δεν θα έλεγαν, δεν θα μίλαγαν για επιδόματα φτώχειας τους το, που, τους το επι, θα, Αν τους το επιτρέψουν τα αφεντικά Και άλλες τέτοιες αρλούμπες Θα κοίναγαν να βάλουν μπροστά τα χωράφια τα, και τα σκαρπέλα Αυτά είχα να σου πω μεγάλε Ετοιμάς το 15 Μαΐου ξεκινάνε οι φορολογικές δηλώσεις Παρακαλώ Να σου πω <Τι> όχι εντάξει, <τίποτε>. <Τι> Ναι Ελα, <Τι> <Αγα. Τι> ελα. <Τι> να ρω ναι, μια ανάπτυξη σαν να είναι. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, Ξεκινάνε, αυτό δεν είναι μαστούρα που σας λέω 15 του μηνός του Μαγιού Μέρα Μαγιού μου μίσεψες Μέρα Μαγιού σου κάνω φορολογική δήλωση Άρε Βαλαβάνι Άρε Κίνσι βασιλαρχόντσα η Βαλαβάνι Και έγινε υποργός Αριστερή πάνω απ' όλα, έτσι Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι, Πέρασε στα ψηλά Τα παιχνίδια που κάνει ο Τσεκάς Τα Βαλκάνια 14 νεκρούς και 37 τραυματίες έχουμε στο Κουμάνοβο που, στην πόλη που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Οχα. ορίστε σας έχω προσφορά μία εταιρεία στη Δανία κάνει δώρο σε γυναίκες διακοπές σε ξωτικά νησιά σε ξωτικά νησιά θέλω να βρεθούμε αρκεί να τις δώκουν τα οάρια τους σε κλινικές στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Κύπρο Προσέχεις μεγάλε Δανέζει είναι η εταιρεία Και θέλει τα αυγοάρια των Ελληνίδων Των Ισπανίδων και των, Κυπρι... των πουλών. Oh, oh. Απαγορεύεται η πώληση Ουαρίων στη Δανία Για να μην χαθεί το είδος ε, Ναι αυτό το κατάλαβες τώρα Αυτά συμβαίνουν μεγάλε στο... Στην Παράνοια Διότι οι καρικατούρε της, ε, πλοιο, της ε, μειοψηφίας κάθε βλακώδους ομάδα έχει αναλάβει εξουσία παρακαλώ <σμήλυνα> άσε, θα, θα, θα σε σκίσει θα σε σκίσει <σμήλυνα> αυτό δεν το κάνουν γιατί δεν υπάρχει σπέρμα πια <σμήλυνα> <σμήλυνα> <σμήλυνα> ναι, έλα γεια για. δεν υπάρχει ρε ναι, μεγάλη με τόσο ε, πεόκρουση να πούμε όλα αυτά τα χρόνια που να υπάρξει γι' αυτό ζητάνε μόνο από γυναίκε. λοιπόν ε, έτσι που λε. αγαπημένε μου φίλες οι μειοψηφίες ηλίθιων ομάδων έχουν αναλάβει δράση και εξουσία σε όλους τους τομείς πολιτική, δημοσιογραφία, υγεία σε όλους τους τομείς παιδεία παντού, παντού. έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε και αναμένουμε τα χειρότερα γι' αυτό ας σας αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι πριν κλείσουμε ελάτε να τα ακούσουμε παρέα και τα λέμε Από την αράπια... Υπότιτλοι Κι εξουσία τη κοινωνία των πολιτών, την Αυτά λοιπόν μαύρα μου χελιδόνια Ναϊδονίδης τώρα τι να πεις για τον Ναϊδονίδη τι να πεις να πούμε για μην έναν πολιτισμό τον οποίο κατακριοργήσαν τι να πεις για έναν πολιτισμό που τον πετάξανε στον γεάδα τίποτα Τίποτε Τελέψαμε, τελέψαμε Το πούμε Αρτινά Μένετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κυρίες μου και κύριοι mm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την uh, Ακρόαση Και τι ωραίες παρατηρήσεις σας. Ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πάρα πολύ καλά Γεια σας και χαρά σας FM STEAL